Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντσόγλου Μουσικέ δείξεις <σχειάζοντα> Δημήτρης Αρσενόπουλος <σχειάζοντα> Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασχέτας. βοηθού Ιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα των πανεγιριζότων Αγίων Ημών. Όπερι καρδιά τα ανθρώπους ήμου αγόρι μου είναι βαθιά σαν την πηγάδα του Βεσανίαγα. Και θέλει να λουλούδιάσει. Και ο καθένας να πούμε την ανθίση με τον τρόπο του. Άλλο με τη μάσα να φάει μια ταράτσα πατάτα γιαχνή, Άλλος με το θηλυκούλι που μπαίνει και του την κάνει αγιοκλίμα. άλλος Άλλο με το παιχνίδι πάρε και δόσε, Άλλος με το ποιοτή που σου θολώνει την κλάδα. Λογεί λογή πράγματα ο μου αγόρι Έτσι είναι φτιασμένο ο ντουνιά ετούτος Και τα ντερβησάκια τη καλύτερα από όλου. Λόγω που ξέρουν την πασα φτιάξει. Λέει ο Αρτέμις ο Μπουλούκος βαριά Πέφτει και η χάντρα σπυρή σπυρή από τον παίχτη του Σταγόνα που μετράει τάπυρο του χρόνου Γύρω γύρω μυρίζει με στομένη μεγάλη άνοιξη Στις δόξες του τα καμπανέλια και τα μαυιά και κυρίκια Στις δόξες του τα φτερωτούρια της γης Που βγήκαν να πιάσουν μεροκάματο την αναπαραγωγή Μπαχε χαθεί το είδος από τα κουνούπια και τα λογάκια της Παναγιάς Και τι θα γίνουν το παιδάκι ο Σίμος είναι στα 22, μόλις απολύθηκε και άφησε τη μουστάκα του Βουρτσάτη να τον κάνει άντρα και βάρη, αφού κι έχει πέσει μέσα στη μαγιά και του χρειάζεται η τάρα. Το οποίον κίνει κάκια, το χαλβάδιασε, καλά και σώνει να τον πιάσει γκόμενο, του ρίξε για τα ταλαρά του και τον έκανε επίσημο προστάτη της. Να του τα δίνει, να τρώει τις φάπες τη και να αναγαλιάζει η καρδούλα τη έτσι και τον κουσιουμάρι με το levεντιλίκι του. Ο αρτέμισο ο Μπουλούκο πω την έχει κάνει τη δουλειά. Πέρασε κι αυτός μια πλεξάνα γόμενες τη κυκλοφορία, τάπιασε τότε που ήταν ακόμα το κορμιστιτό, βολεύτηκε και έχει τώρα να πει και μια κουβέντα περί του πώ θέλει η τον τρόπο τη. Ρουφάει το λοιπόν τον καφέ του, πολλά με ολίγην και του ξηγέται του μικρού περί αγαπητή Λίκη. Η γενέκα, γενέκα είναι και την κορδέλα της θέλει και το λιλί στο χρωματίστο χρώμα της το θέλει και το τακούνι της θέλει, τα πάντα θέλει. Θα τις τα επιτρέψεις, μα άστε. Σου βγάλε τώρα γλώσσα, είπε πολλά, γύρεψε παραπανίσα. θα της δω τη σφαλιάρα της. Έκλαψε, γκρίνιαξε, εσύ στη γωνιά σου Το κομπολόιζου, το τσιλιάρο σου Ρουφάει μια φιλοσοφική από τον καφέ Η γενέκα, γενέκαι. είναι Και το γεννηματογράφο τη το θέλει, πώς Και το όξο της το θέλει και τη τσάρκα της τη γουστάει. Θα την πά, μάιστα Θα χαλάσεις να πιει πέντε μπύρες, μάιστα Τώρα, έλαχη και σου έκανε κόνξες και ζωηρά, έσπασε ποτήρι, θα της δώσει στη σφαλιάρα τη. Έκλαψε, γκρίνιαξε, η γωνιά σου, το κομπολόι σου, το τσιγάρο σου. Τα ακούει ο σήμος και θαυμάζει με γάνος. Η γενέκα με την άλλη τη φιλενάδα τη και το ψουψού τη απί και το μου μου τη απί. Ροδάνει το στόμα του κατερφάκι. Είναι δέκα γενέκε και μιλάνε και οι δέκα και να δει που βγάζουν ενόημα. Πώ. Ας την α λέει. Σου πε όμω πράγματα σκληρά και ανακατοσούρικα θα τις δώσει τη σφαλιάρα τη. Έκλαψε, γκρίνιαξε. Εσύ στη γωνιά σου. Το κομπολόι σου, το τσιγάρο Δώσ' του και πάει κορδόνι το συμβουλευτικό. Η γενέκα που θα σου κρύψει λεφτά, η γενέκα που θα σου φερθεί πονηρά, η γενέκα σε όλες τις εκδηλώσεις της. Και η συμβουλή είναι μία και μόνη, σαν το Sloan Sliniment του παλιού καιρού, που έκανε καλά όλες τις αρρώσεις. Ένα χέρι ξύλο και ύστερα μην τη δώσει καμιά σημασία. Το κομπολογάκι σου, το τσιγαράκι σου. Σοφή συμβουλή που έχει κάτι από τη ζωροαστρική φιλοσοφία του Νίτσε Μεταβαίνεται εις τας γυναίκας, το μαστίγιον Κύστερα η κορώνα, η μεγάλη κατάληξη Όπως τα ηθικόπλα αναγνώσματα προς χρήση της νεολαία. Το πάν στη γυναίκα είναι να σε ξέρει αυτέξου σου Μάλιστα σημαίνω Να της τα βεβαίως, αλλά και να έχει τη δικιά σου δουλειά Να έχεις το είμαι και τη βολεύω μόνος να μην λέει ότι της κόλλησες και δουλεύει η κάκια το να τρως τα μου αλεμπιά σου. Όλο το μάθημα εκεί τόσπροχνε να το φέρει ο Αρτέμι ο Μπουλούκος. Διότι τώρα που έρχεται το καλοκεράκι και θερίζουνε τα Σπαρτά, όλο και πέφτει η στην Ήπεθρο. Και τώρα είναι η δουλειά να κάνουμε ξεκίνημα για τα πανηγύρια. Νομίζω... Πάνη ο γνωαρτέμις ο μπουλούκος, πανηγυρτζής στο επάγγελμα και να πως γένει η δουλειά δια τους μη γνωρίζοντας. Πιάνει να πούμε να γίνει γαλάζιος ο ουρανός και να γεμίσει ασυμμοσταγώνες ο στα μέτωπα. Όξο καρπίζει η γης, πέφτουν οι άνθρωποι να της φάνε τον καρπό Πέφτουν οι εμπόροι με χοντρά φορτηγά και χοντρές σκυλιές, βάζουνε το χέρι στην κοφτή τσέπη, βγάζουν τις ματσάρες και αγοράζουν. Τα παίρνει ο αγρότης στα λεφτουδάκια, πληρώνει το λίπασμα, το ένα άλλα πέντε στην αγροτική, Πληρώνει το χρέος τους στοπογλίπους που γουργουρείς με τον αργελέ τους στον καφενέ και φοράνε περσινό παναμά με υδρομένη κορδέλα και ολοκλέγονται ότι δεν τα φέρνουνε βόλτα. Δουλειά καμιά δεν κάνουνε, αλλά είναι όλοι τους κύρ. Ρίχνει το περισευουμενο στάρι στην κλαβανή, φτιάχνουν οι γυναίκες χιλοπίτες και τραχανά ξυνό. Κανά καμιά παντόφνα, καμιά ρόμπα φανέλα. Έχει παράδεση αγορά. Και θέλει ύστερα από το μεγάλο χειμώνα να το ξεσκάσει κομμάτι. Περίπατος η δημοσιά τα βραδάκια, παγωτό και βανίλια στα κέντρα, με γάφων και τραγούδι μιλυτό στα κατώφια, όλα όσα δίνει πλούσια η φτωχομάμα το καλοκαίρι. <Συσχε> και επειδή τώρα καθώς τα ανθρώπου είναι βαθιά και τέτοια πράγματα όσο να είναι, το λαχταράμι και να ξεφάτουμε. <Συσχε> Λαχαίνει το λοιπόν τώρα το καλοκαίρι μετά τη συγκομιδή να γιορτάζουν οι Άγιοι ημών ο γίνεται από τις φωτιές του Αγιάννη ρέστα από την απολωνική λατρεία και τις λατρίε πυρός του βορρά πέφτει βλέπει και απάνω στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και πάμε σε ρή Αγιά Μαρίνα, Αγιά Σωτήρα προφήτης Ηλίας ένα σωρό Αφέντε του παραδείσου που βάζουνε μια μέρα το χρόνο τα καλά τους να τους πούμε και χρόνια πολλά και να μας χεράσουνε με την ευγνωία. του. και επειδή τώρα να πούμε τα πιο πολλά χωριά είναι φτωχά και οι παπάδες θέλουνε καινούριο αντερή και αγορά τόνωση. Να και θυμούνται ότι κάπου έχουν ένα εκκλησάκι θαυματουργό και προστατευτικό και το οργανώνουν πανηγύρια. Κι άμα δεν έχουνε, κάποιος μυστήριος λέει ότι είδε στον ύπνο του να σκάψουνε και να βρουνε ένα παλιό και να δεις που θαύμα. Σκάβουν και το βρίσκουν. Παρακαλώ οι πονηριές ότι το χώσανε πριν το βρουνε απαγορεύονται. Κατεβαίνουνε το λοιπόν στο πιο μεγάλο χωριό τα πιο μικρά, το γλεντάνε με λαγούτα και κλαρίνα, πίνουνε μαστίχα, τρώνε λουκούμια, βάζουνε τα καλά τους, αφορμή να δουνε τα παλικάρια της νύφες με τα τριανταφιλιά φορέματα και τα τριανταφιλιά μάγουλα, και όσον άνε, πανηγύρινε αυτό, ξεφάντωμα και φυγεί από την κάθε μέρα, πώς. Είναι τώρα μια κομπανία επιχειρηματίες που την έχουν πάρει χαμπάρι τη μηχανή εδώ και 100 χρόνια. Μουσική και σου λένε οι επιχειρηματίες, παραδάκι υπάρχει, διάθεση υπάρχει, τι χρειάζεται αδερφάκι μου να περάσει το παραδάκι στην τσέπη μας νομίμως και άνευ σαγγελικές τραβηκτικές, να τα δόκουνε μόνοι τους οι ανθρώποι χρειάζεται. «Εντάξει, κι ας βρούμε εμεί τη μηχανή να τα δόκουνε». «Η κουμπανία δεν είναι κοινοπραξία. Άμπα, καθένας για πάρτι του. Το πολύ-πολύ να πληρώσουν ρε τα μεταφορικά και να βοηθάει ο ένας τον άλλονε άμα δεν έχουνε τα ίδια εμπορεύματα». «Και γένεται έτσι να πούμε. Εμπόρι του ποδαριού για κάθε είδος μικροπράγματα, λιλιά και γίνεται ετσι να πουμε εμπορι του ποδαριου για καθε ειδος μικροπραγματα λιλια και παιχνιδάκια τέμι και παιχνιδακια και κι ό,τι βάλει ο σου σε χρώμα και σε σχήμα». Υφάσματα φτηνά και τραπεζομάντιλα και νάιλον και καρό πράματα και ποδίτσες ότι έχει το μεγάλο εμπόριο. Οικιακά σχέδια από λαμαρίνα, από πλαστικό, από γυαλί και από αλουμίνιο. Κολόνιες τις βρωμούσας και ειδημιροπολίου και μπιμπελό και μαχεράκια και πέδιλα. Γλυκά και τσικουλάτες και καραμέλες, η φτίνια τρώει τον παρά. οργανωθεί η εμπορική αχτίδα που φτάνει μέχρι βιβλίο για καροτσάκι, Ξεκινάει η μεγάλη μηχανή, η αχτίδα ψυχαγωγίας. Τι θέλετε τώρα, Λούνα Πάρκ με αλογατάκια και κορδέλες και μεγάλες ρόδες που σε πάνε ψηλά, Λοταρίες, εντάφθα κύριοι, κερδίζετε ορολόγιων ξυπνητήριων εκ των αρίστων γερμανικών, κάτι ρουλέτες με βέλος, με άστρα και ζερό που καταφέρνει και τις ρίχνει ζούμπο ο μάστορας και κερδίζει ο ανάπηρος. Τέρα τα όπερ κεφαλή ελφούσα εκ τζιρινμπαμπάμ τη Αφρική και τρώγουσα μόνο τσικολάτο και γάλα, καθώς ο κεφαλή άνευ σώμα. Κι άλλα, το τέραν, το κείτον, η κοπέλα η άνευ χείρα και ράπτουσα με του πόδα, και άλλα μυστήρια και ανεξήγητα. Τα χιδακτηλουργοί που κάννε το νερό κρασί προς κατεσχήνιν της Κανάεν Γαλιλαία και τρώνε φωτιές και βγάζουν αμέτρητα τσιγάρα από τα δάχτυλά του αναμένα Ζώα και οφίδια παντός είδους Ήουν χιμπατζής φιέστατος Ακούουν στο όνομα Τζίμις ο Μυρμικοφάγος ο Αυστραλιανός Και κροκόδιλος εκ του Ορενόκου της Ιβηρίας Και κόμπρα η Βασιλική Και κόμπρα η Κινή Και άλλα σιχαμερά ερπετά Σκόνες για τον Πονόδοντο Για τους Λεκέδες Για να κολώνται σπασμένα γυαλικά Για τους σκάλους Όλα όσα η Σοφία των Αμθώπων επίησε Εκεί μαζε και δελεάστικα και παραμυθένια και θαυμάσια. Ο Αρτέμις ο Μπουλούκος χρόνια την κάνει αυτή τη δουλειά. Γίνονται έτσι οι πανηγυριώτες και φεύγουνε με σοφό δρομολόγιο που να μην πέφτουνε μαζί μια με την άλλη. Άλλη τραβάει Μακεδονία, άλλη η Μπελοπόννησο, άλλη στη Θεσσαλία, άλλη στη Στερεά. Βεβαίως θα μου πει, κάθε επιχειρηματίας είναι ελεύθερος να πάει με όποια παρέα γνωστάρια. Άμα σέβεται τους νόμους της, είναι εντάξει και τραβάει όσο θέλει κοντά του. Και εδώ ξανά έχει ο μεγαλοδύναμος των πανηγυριζών των Αγίων Ιμών. Είναι ατελείωτες οι πιάτσες. Τι πουλάει ο Αρτέμις ο Μπουλούκος? Αέρα. Αρδόν... Δηλαδή, ειδού πως γίνεται η φτιάξιση μου αγόρι μου και άνοιξε τα στραβά σου να μπει στο νόημα. Λαχαίνει τώρα να πούμε στα χωριά, να τα κόβουν στα γεμάτα. Οι σοβαροί άνθρωποι να πούμε, το λένε περί της οργιαζούσης χαρτοπεξίας στην την Δεν έχουν και δουλειά οι χριστιανοί αυτό το καιρό, δηλαδή έχουνε, αλλά βάζουν τις γυναίκες να σκάψουνε. Και του λόγου τους παίρνουν την τράπουλα Χαρακύρι να πούμε και πόκα να πούμε Και μαμούθ να πούμε Σήμερον προόδεψε ο κόσμος Και δεν παίζει πασίτες και 31 Και επειδή όσον το χαρτί Τον πισμόνει τον άνθρωπο Τα αρχίζουνε με τα Και σε πέντε ώρες έχουνε πέσει στο φλωμέ Και χάνουνε γεράλεφτα Ο Αρτέμις ο Μπουλούκος Όλο και κάτι ξέρει από τράπουλα Λίγο από καλλιόπη Λίγο από χτένι, λίγο από όλα Τάπεζε παντού όπου υπάρχει παιχνίδι και κονόμαγε, αλλά βλέπεις τον μάθανε και εκτό που τον πλακώσανε στο ξύλο, πέντε-εξιβολές, το απαγορεύσανε την είσοδο να τα χάνουν οι άνθρωποι σπαθοί και όχι πονηρά. Βρέθηκε το λοιπόν στο πατήρ Λέο Αρτέμις και όπως δούλευε λαμό για να πούμε, αβανταδόρο σε μια ρουλέτα και γνώρισε καλό κόσμο, του πέσε πλάι κι ένας έμπορας πανηγυρτής πονηρό. λέει του λέει ο Αρτέμις «Εγώ ταχτενίζω χτενίζω, σώπα» Έπιασε μια τράβουλα την ανακάτεψε κόψε μοίρασε ο Αρτέμις του τα πόδιξε. Ο έμπορος θαύμασε Μετά έπεσε στο γρανάζι με το μηχάνημα «Εδώ δεν πιάνουμε φράγκο του» «Συγήθηκε ο Αρτέμις» «Καθώς και μας έχουν βάλει τη βούλα και δεν με παίζουν» «Στην επαρχία όμως δεν με ξέρουν και θα θερήσουμε χρήμα» Γίνεται. Έγινε και το σχέδιο, όπερο ο έμπορας, τάχε κιόλας, του κάνει «Θα σου κάνω ένα κοστούμάκι με γκλέ» «Ναι», θα σε λέω συνεταιράκι μου στο εμπορικό «Ναι», θα σε μπάσω καθώς ο γνωρίζω όλο τον κόσμο στα παιχνίδια «Ναι», θα χάνεις στι δυο πρώτες μέρες όλο πεντακόσα με χίλια «Γιατί» «Για να σε γραδάρουν για χίνα. «Ναι» Και μετά τις άλλες μέρες θα τους ρίξει στην ξεφλούδα. Ναι, και το πάμε στα δυο μερτικά. Έτσι βγήκε ο Αρτέμις ο Μπουλούκος στο χαρτοπεκτικό κόσμο της επαρχίας... «Έμπορας να πούμε, εντάξει να πούμε, να κερνάει να πούμε, να χάνει τα παραδάκια του σαν κορόιδο να πούμε» Τον συμπαθήσανε οι ανθρώποι και τον πάσανε στο κεζί τους Το οποίον μια δυο μέρες πιανότανε κότσος και μετά τους έριχνε στον τενεκέ Καλά πάγαινε η φτιάξη και κανένας δεν την ανθιζότανε Τον πανηγυριζόντων Αγίων ημών την εύνη ανεπικαλούμενος Το γύριζε το χαρτί χωρίς την επέμβασή τους τα κανονικα κανονικά δύο-τρεις μέρες και την τελευταία που ήταν να σηκώσουν τα αντίσχηνα πάλι έχανε κάτι λίγα για να έχει μούτρα να ξαναγύρισει. Πονηρό κόλπο πολύ φύνο. Αφού σου λέει ο άλλος έχασε την τελευταία μέρα άρα το κόβει σπαθή. Έλαχε όμως τώρα να είναι πονηρός ο αρτέλης, και σκέφτηκε... Γιατί να τα δουλεύω εγώ και να δίνω τα μισά αυτού του τράγου. Άρχισε το λοιπόν να το ρίχνει τον έμπορα του συντετεράκι του. Κάτι ξάφρες χαρτονομίσματα, κάτι κουβέντες περιλιγότερα, κάτι τέτοια. Ήρθε μια ώρα και την ανθίστηκε ο άλλος. Του τη στείνει λοιπόν και στον έκανε τσακωτό. Και απάνω που πάνε, μαλώσανε κουβέντιαστά και πάει κολεγιά. Και ο έμπορας τον έκανε πέρα από την κομπανία. Ο Αρτέμις έχασε το λουφέ. Στου έξι μήνους ανεργία Έψησε έναν άλλον Στο εντάξει του κάνω άλλος Αλλά εγώ καπιτάλια δεν βάζω Βρες λεφτά και πάμε να δουλέψουμε Να βρεις λεφτά Μας να πούμε για πονηρό Τέτοια φτιάξη δεν γίνεται Μονάχα μα σου πέσει κανένα κοροϊδάκι την τζίνη Και το κοροϊδάκι έλαχε ο σύμος του αγόρι Το οποίον έπρεπε να κάνει Γι' αυτό μια δουλίτσα να κονομήσει Ναι αλλά πού θα τα βρω Έξι την κεφάλα του σύνος, το αγόρι. Κάκια! Μάλιστα δε λέω, έχει ίσα με 60 κομμάτια συμπάντα Αλλά τα μαζεύει για 100 να αγοράσει περίπτερο Ο αρτέμι ο Μπουλούκος καταχάρηκε Πολύ ωραία Ε πως δηλαδή, θα τις τακονομήσουμε εμείς Δύσκολη τώρα εφτιάξει Αφού και η κάκια είχε και αυτή τη ρότα της χαραγμένη Σου λέει, έτσι και εγώ περίπτερο Το ψήνω το μπιτσίρι να μου φορέσει κουλούρα Και αύριο μεθαύριο γινόμαστε ανθρώποι αλλά έπεσε στον Πρισσίνη και τράβηξε το ψιστήρι Λούκι. Έτσι και περάσει το καλοκαίρι, τα έχει τρίδιπλα και κάνει στο παριστά μέσα σε τέσσερι μήνου. Αλήθεια, ελόγια λέμε τώρα. Πήρε τι 60 ο Σίμως ταγόρι, κολλήσανε στον έμπορα, ντύθηκε σαν παπορίσος Καμαρότο στην πρώτη θέση και πούλαγε δίθεν τσίτια και κάμποτα. Και επειδή των πανηγυριζών των Αγίων ημών πήρε το δρόμο του Μοριά η κομπανία, ο Μάστορας ο Αρτέμις έπεσε στο Σταφιδότοπο και στα φρούτα, πολύ μπαγιώκο και καλές φτιάξει. Το γνωρίζανε και από τα παλιά οι άνθρωποι και τα ανοίγανε φεγγίτι. Περάστηκε παίχτε όπως γουστάρετε. Καλά βολευόταν το λοιπόν η φτιάξη, στέλνανε και τις κάκια κάτι παραδάκια, τα μισά τα είχε πιάσει. Και ακόμα να πούμε, δεν άνοιξε η μεγάλη αγορά η καλοκαιριάτικη. Προκαταβολέ πέφτανε στου παραγωγού και Πέζαν. Γύρα στη γύρα και πανηγύρα, έφτασε και στο Μιγδαλοχώρινα από μη κουμπανία. Έκανε την τσάρκα του στον καφενέο μπουλούκο, του κεράσανε κάτι ψηλά ούζα, παίζανε και ψηλή ποκίτσα, λέει να πάρω χαρτί. Πάρε. Πήρε, έχασε κανένα δυο κατοστάρικα, γέλασε, τι ξέρω εγώ τη ρημάδα την τύχη μου. Χαιρετηθήκανε, άντε αύριο, και πήγε για τούφε. Να σου τον τυπών αύριο. Μουσική Είπανε κούκος και δέκα καπέλο. Φίμονε δίθεν ο μπουλούκος. Το χοντρένετε ρε παιδιά. Εδώ δεν παίζουμε περί νικερές παίζουμε να περάσει η ώρα. Και όλο τους ετοίμαζε την καλή να τους τη φέρει. Τους άναψε μια με πόκα καπίτια, Τους άναψε άλλη μια με χαρακύρη, τα μάζεψε. Πάνω που τα μάζευε, Μένει και ένας χωριάκις από άλλο γοριό, το ξέραν τα παιδιά. Παίζω κι εγώ. Τέτοιο κοτόπουλο δεν είχε ξαναγίνει στο καρτοπαικτικό. Αφού έπαιρνε χαρτί και ρώταγε «Ρε παιδιά, τι είναι αυτό, είναι, για είναι» και εδώς του έβγαζε μάτσα τα λεφτά και εδώς του τον έπιανε ένα πείσμα αλλιώτικο. «Ρε σημαν όλοι του λένε, σταμάτα, γιατί κατά πως το πας, θα φας απερβόλια σου». «Θα παίξω. Αμαρτία είναι». Ο Μπουλούκος χαιρότανε «Πού μου είπε τέτοιο λαχείο ο Θεός τόσηλε το όσηλε, τ ανθρωπάκι Εδώ με βλέπω με χτήματα Να λοιπόν μάτσα τα λεφτά στο τραπέζι Έρχεται μια στιγμή και έχει πιάσει ο μανόλης Δυο άσους στο χέρι και άσος κάτω Το όνειρο του χαρτοπαίκτη του Διακόσα ναι Πεντακόσα τη λέει ο Βλάχος Είναι κάτω Άσος για να εξάρει Βάζουνε τα πεντακόσα Πεύχει μια ντάμα Ντούκου αρτένι στο έξυπνο Χίλια ο πουτός, μέσα, να ένας ρίγας, ρέστα, στο τελευταίο χαρτί, άλλο εξάρι. Φουλ σου, άμε που έχω τέσσερα εξάρια. Αχ, ατυχία, δεν βαριέσαι, γύρονται στα χαρτιά. Βγάζει ο Μπουλούκος άλλο μάτσο να καθαρίσει την κατάσταση. Κάτι πάρε, κάτι δώσε, τα χάνει, μέσα όλα. Τα βλέπει ο βλάχος, ο βλάκας. Χρώμα του ρίγα έχει ο Μπουλούκος, κάνει να τα πάρει, στάσου, έχω χρώμα με Φλούδες οι συνεταίροι, τι να πει τώρα το πεδάκι ο Σήμος της Κάκιας, διότι νέμεν ναι έχει πάρει λύρες λίρες απ' τις εξήντα της, αλλά τα ρέστα πιάνει λοιπόν και τον δέρνει πολύ τον Μπουλούκο το Μάστορα. και ο Αρτέμις ο Μπουλούκος σπάει την κεφάλα του διότι βαφιά είναι η καρδιά του ανθρώπου σαν την πηγάδα του Βεζάνη, μάλιστα αλλά όχι τέτοια που να αισθάνεται να πούνε ότι ο έμπορας που τον είχε ρίξει είχε βάλει το βλάχο, χειρότερο χαρτοκλέφτη από αυτό να τον δουλέψει στο όνομα δηλαδή των πανηγυριζών των Αγίων ημών. Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» από τις εκδόσεις «Ερμής» Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου <Συσιακά> Μουσικέ στήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος <Συσιακά> Τεχνικός ήχου Τάσος Μαχασχέτας. παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα.